Να... Τους, παραπλαν... τους παραπλάνησε ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει. Όπως και ο προηγούμενος. Αααααααααααααα. Ah. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3, όπως υπάρχουν τα λεπτά. Δηλαδή, τους παραπλάνησε όπως... ο Τσίπρας όπως... όπως ο Σαμαράς παραπλάνησε κι αυτός, επειδή οραδομένος. Όπως επίπερα. ο Παπανδρέου πριν, κτλ και τλ. Είναι ο Σγουρίδης, Λάξης. αυτός. Τίμιο. Σε μια παράξενη μια. Πού ήταν και ο Παπανδρέου. Πού ήταν και ο έτσι; Και τότε παραπλανήσαμε. Ο γουρίτη πηγαίνει σε όποιον παραπλανά. Και όχι τότε παραπλανήσαμε. Όχι, δεν μπορεί να παραπλανήσει διάφορε. Ένα ρηφετό πάει από εδώ και πέρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι το ξέρω. Όλοι αυτοί που βλέπουν καρέγγλα και κοιτάνε από πριν ποιο θα είναι στην καρέγγλα τα επόμενα δύο χρόνια. Είναι, είναι. Είναι, θέλει γνώση αυτό, δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Πρέπει ε, να είσαι βαθιά πασόκ μέσα σου, όλα τα κύτταρα εκεί, για να κοιτά και να κρίνει με αυτό το κριτήριο. Παρατήθηκε ο κύριο Γουρίδη, διαβάζω, και από χτε το βράδυ παρετήθηκε. Τι θα γίνει τώρα με το έργο Σγουρίδη. Για λόγου ευτυχία. Ναι, καλά, έχουν και ευτυχία αυτοί. Ε, το θα μείνει στην ιστορία το έργο Σγουρίδη. Ποιο αλλά... δεν θυμάται το έργο Σγουρίδη. Τι παρακαταθήκη έχει αφήσει πρώτον, δεύτερον. Την, την καλύτερη. Γίνει ανάλογη, θα γίνει παράδοση ανάλογη για να συνεχιστεί το έργο. Μπα είχαμε εντύπωση. Αυτά όλα θα γίνουν. Θα είναι ένα άλλο σύντροφο τη αριστερά ή του Πασόκ. Θα αναλάβει του Πασόκ μάλλον, θα αναλάβει έτσι κι αλλιώ ο Σ Mm. Δεν ήταν από τους Πασόκους που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ όχι, όχι, ναι, Εκεί πιο... βρήκε στέγη, εκεί βρήκε θέση Οι υπολογισμοί εκεί οδήγησαν Και μας είπαν ο Λίγης κάτι που λέμε όλοι Ότι είναι απατεώνος ο Τσίπρας Αυτό δεν Να. λέει, παραπλάνεις όπως και προηγούμενη. Αλλά άλλο αν το λέμε εμείς Και μετά η δήλωση μετά είναι, παρανοη... είναι παρανόηση Πώ γίνεται αυτό παρανόηση. Είστε, παρανόηση παρα αυτό που λένε μετά ότι έχει γίνει παρανόηση το είπε και για καλό. Γιατί... παραποιήθηκαν τα λεγόμενά μου. Ήταν καλό παράδειγμα. Καταρχήν τότε το, την το έβαλε ίδια με τον Ανδρέα. Είπε κι άλλα. Δεν και είπε, είπε ο Το Γιώργο ή τον Ανδρέα. Του Το Γιώργο. Τα λεφτά υπάρχουν. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Έστω. Το γιο του Ανδρέα. Η μέρα σήμερα έχει είδηση τον Παντελίδη Αυτή είναι η είδηση που υπάρχει και παίζει και επισκιάζει γενικότερα. Είναι μια. Δυσάρεστη σοβαρή, δυσάρεστη έτσι κι αλλιώς και πειράζει και ακόμη και, και ανθρώπους που δεν ήταν φαν της μουσικής της συγκεκριμένης ή του τρόπου διασκέδασης του συγκεκριμένου νέο παιδί ανερχόμενο, όλα ε, καλά, δόξα χρήματα, αναγνώριση μόνος του ξεκίνησε έχει να ενδιαφέρον αυτό το πώ ξεκίνησε γενικότερα από το ίδιο ναι πολύ αγαπητός σε πολύ κοινό σε μεγάλο κοινό, πολύ αγαπητός Ε, τραγικό yeah. το περιστατικό, δυσάρεστο, δεν το συζητάμε ε, ε, αναδιευκρίνιστα τα αίτια ταχύτητα μεθι, κανείς δεν τα ξέρει ακόμη είναι πολύ νωρίς έτσι κι αλλιώς Έβλεπα και πριν εκεί τα πλάνα που έχουν στήσει τα κανάλια από πάνω. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει τώρα. Ε, Το καλά, Twitter, θα. έχουν πάρει μπρο, όλα αυτά θα τα. Τα σκυλεύσουν όσο μπορούν. Όσο μπορούν εκεί στα social media και καλά στο πλαίσιο τη ελευθερία του λόγου. Και καλά στα social media τα αστεία που γίνονται στα social media. Και, στα, στα στα στα media, και media, τα άλλα, άλλα εκεί. Ε, και γίνει. τα social media. Η Mana, πείτε μας, ε, Η μάνα, εντάξει, εδώ, θα, θα γίνουν διά, διά, όλα αυτά. Τα, τα κλασικά όλο τα. Τα κλασικά θα γίνουν δυστυχώ. Αλλά και τα social media που και καλά στο πλαίσιο τη ελευθερία. Ειδικά για νεκρού, γράφουν αμέσω οτιδήποτε είναι ένα θέμα τώρα. Για αυτού που τα γράφουν, ο νεκρό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά τι νόημα έχει και τι ενδιαφέρον για νεκρού και για πόνο ανθρώπων, γιατί έχουν μείνει πίσω άνθρωποι που πονάνε αυτή τη στιγμή. Να πέσει κανεί και να διαβάσει όλα αυτά. Το κάνουν συνέχεια, δεν το κάνουν μόνο τώρα. Ήδη έχουν αρχίσει. Τέλο πάντων, ο καθένα γράφει ό,τι θέλει. Μέχρι εκεί φτάνει το γούστο του, η αισθητική του, η συνείδησή του και οτιδήποτε. Αυτά να. συμβαίνουν δεν είναι η ώρα να συμβαίνουν σε όποιον. Δηλαδή, σε νέο παιδί 32 χρονών, τώρα όπω και να έχει. Εννοείται, εννοείται. Οπότε καλύτερο. ο Σγουρίδη, ω πιο ανάλαφρο θέμα, είναι ο Σγουρίδη που, είπε, Πάμε στα που είπε ότι ο Πρωθυπουργό παραπλάνησε. Δεν είπε μόνο αυτό. Ε, καταρχήν, να ακούσουμε όλη τη δήλωση, τη συνέντευξη όπω την έδωσε ακούσουμε εκεί. Ακούσουμε όλη τη συνέντευξη του Σουδάν. Το απόσπασμα, το συγκεκριμένο, γιατί είπε κι άλλο ε, ο Σγουρίδη, ω γνήσιο Πασόκο. Τι υπουργό ήταν ο αναπληρωτή. Ναι, έχει, Α, ε, έχει κάνει υποδομέ. Δεν πρέπει να φύγει. Κα, δεν πρόλαβε να δείξει το έργο του από τον Σεπτέμβριο. έγινε. Τουλάχιστον Τουλάχιστον να έχει συνέχεια το κράτο και το έργο. Φαντάζομαι ότι θα τώρα έχει. Να... Είναι καλά, ρίσκο. καλά να λέμε εμεί ότι παραπλάνησαν, να το λένε και μόνοι του. Οι υπουργοί οι οποίοι στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ε, είναι πολιτικοί. Δεν θέλετε να προεδρεύονται μεταξύ του, δεν θέλετε να μιλήσουν. Είπε και άλλο Γουρίδη ότι αν πει την αλήθεια στο λαό, δεν σε βγάζει. Ο λαό θέλει παπάντζα. Οι πολιτικοί δυστυχώ δεν κλείνονται από αυτά που έλεγαν. Αγαπητέ μου, Παναγιώτη Σγουρίδη, για να σε ψηφίσει κάποιος, πρέπει πρώτα να του πεις πέντε πράγματα. Όταν του τα λε και τον πείθεις και την επομένη κάνεις άλλα από αυτά που τον έπισες για να σε ψηφίσει, δηλαδή να μην υπάρχει αντίδραση, τι θέλετε επιτέλους. Ας πάμε για Σε μια πολύ έτσι αφού την πάτε, ρεαλιστικά τη ζωή. Ε, μα ρεαλιστικά και... θα την πάω. Πώ θα την πάω, Αγία Πουδάκη, Ταγικότα ή Ε, καλά τώρα, δηλαδή, τι θέλετε. τώρα. Ε, λέω λοιπόν, <laughs> ναι, αν δεν τον τάξει, δεν, δεν σε ψηφίζει. Πάω! Όταν του α... μιλάει κάποιο ορθολογιστικά, ναι. Δεν, δεν είναι yeah. καλό. Τώρα, τώρα εσεί είστε παλιά καραβάνα. Πάμε, συγγνώμη, πάμε, δηλαδή, και... αλλά επειδή, είστε επειδή πολύ παλιά καραβάνα τώρα. Επειδή είμαι παλιά καραβάνα και επειδή δεν φύδομαι. Των λόγων μου, Acριβώς. πρέπει να πούμε κάποια στιγμή την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, <συσιακά> τους παραπλάνησε <συσιακά> τους παραπλαν, τους ο Πρωθυπουργός, αυτό λέτε. Όπως και ο προηγούμενος. Ah. Ζάπιο 1, ζάπιο 2, ζάπιο 3. Όπως υπάρχουν τα λεφτά. Δηλαδή, τους παραπλάνησε ο Τσίπρας, όπως, όπως ο Σαμαράς παραπλάνησε και αυτός. Όπως σε ο Παπανδρέου πριν, κτλ κτλ. Όπως ο Παπανδρέου. Εξομοιώνει έναν Τσίπρα αριστερό με έναν σοσιαλιστή και hey, με έναν σαμαρά δεξιό, μακροδεξιό για την ακρίβεια; Όχι, με το σαμαρά είναι ο χοντρός. Αυτό καλύτερος ο ο, ο, ο εδώ και λέει βεβαίω ότι ο κόσμος, αν δεν του πεις ε, ψέματα, ο ορθός λόγος δεν πιάνει στον κόσμο, έχει και ωραία εκτίμηση. Περίμενε. Ψέμα είναι αυτό; Δεν είναι όλο ο κόσμο που Α, όχι. Αλλά τέλο πάντων, παρόλα αυτά, δεν θέλει αυτοί λίγο. Που δεν θέλει να ψηφίσει αντί. τι θέλανε, παπάντζα, δεν θέλανε. Αυτοί οι τύποι, τέτοιου τύπου βουλευτέ εκλέγονται από τέτοιου που θέλουν παπάτζα και δεν έχουν δει και παραπέρα. Υπάρχει και ένα μικρότερο κομμάτι κόσμου που στέκεται στον ορθό λόγο, βλέπει επιχειρήματα, διαβάζει τα προγράμματα, εκτιμάει ιδεολογικά πλαίσια, αν έχει κάποιο αρχέ και όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτοί. Βέβαια, δεν ψηφίζουν σγουρίδι. Και δυστυχώς. δεν θα ψηφίσουν και Τσίπρα. Και δεν βγάζουν κυβερνήσει. Και δεν βγάζουν δυστυχώ κυβερνήσει. Αλλά λούζονται τι κυβερνήσει που βγάζουν ε, έτσι οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρει ποιο είναι ο Εγώ, όχι. Να πα με τον Άδωνο που θέλει Χούντα. Δεν θέλει Χούντα ο Άδωνο. Τι θέλει, τα άλλαξε. Είναι στην Νέα Δημοκρατία, είναι αντιπρόεδρο του αστικού κόμματο. Δεν ξέχασα. Νέα έγινε διατροφή στο κέντρο. Είναι κεντρό κόμμα. Και όπω είπε ο Δένδια, θέλουν το το μην τον πάρει χρυσή αυγή. Το κεντρό κόμμα Νέα Δημοκρατία. Ο Σγουρίδη λοιπόν είπε και κάτι άλλο που έχουμε καιρό να το ακούσουμε. Κάνα δήμερο από Σεριζέο Βουλευτή Υπουργό ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει ψέματα. Στι 20 Σεπτεμβρίου ήταν εκλογέ στι οποίε ο ελληνικό λαό ήξερε <κοί> τι ακριβώ θα έπρεπε να γίνει για να μπορέσει η χώρα να παραμείνει στην Ευρωζώνη, να παραμείνει στο Ευρώ και να αντιμετωπίσει θωρακιζόμενη του κινδύνου οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε ένα ρευστό περιβάλλον. Στη φάση αυτή λοιπόν. Αυτή η κυβέρνηση δεν είπε ψέματα. Είπε την αλήθεια. Μπράβο. Αυτή η κυβέρνηση δεν είπε ψέματο. Είπε την αλήθεια. Νομίζω πρέπει να λένε από εδώ και πέρα είναι η μόνη κυβέρνηση που είπε την αλήθεια. Και αυτό θα δω ωραίο. Θα το πούνε. Και αυτό θα δω έτσι θα δω έτσι όπως πάει Λυθύει, και εξακολουθεί να τη λέει. Έτσι όπως πάει νομίζω αυτό θα ακουστεί. Είναι σαραγγωμενικά. Θα μπορούσε να το πει ότι... Δεν είπα ψέματα, αλλά δεν είπα όλη την αλήθεια. Είναι πολύ ερευνητικό. Είπα γιατί... την αλήθεια, αλλά όχι όλοι. Ναι, έχουν βρει το επιχείρημα ψέματα. Ότι εμείς πέρυσι είπαμε αυτά το Γενάρη, τα παλέψαμε, δεν μπορέσαμε, αλλά τον Ιούλιο δεν σας είπαμε αυτά. Ναι. Είπαμε, φέραμε το Είχαν μνημόνιο. Υπάρχει ένα πισμυμόνιο, τα ξέρατε. Είχαν εξαιρεθεί όλα τα προηγούμενα όμω. Και η Θεανότητα δεν το έχει κάνει. Όλοι το έκανε. Το, το, το κουρουμπλίστε με την ώρα που τα τρίβουν στα μούτρε. Με εμά. Ο κουτυχαίο είναι, Ναι, ε, από μία άποψη. Ε, ε, λογικό είναι για αυτού να συμπεριφέρονται και να σκέφτονται έτσι. Δεν ξέραν όμω ότι θα έρθει η 20η Ιουλίου, όταν πέρυσι έταζαν. Είναι ένα κομβικό ερώτημα. Όταν έταζαν όλα αυτά με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, τα πάντα δηλαδή, 13η αύξηση δεν ήξεραν ότι δεν θα, μες στην Ευρώπη δεν γίνεται αυτό επιτρεπτό. Μπορεί δεν το ήξεραν. Μπορεί ε, να μην αν ή το ήξεραν. Μπορεί να μην είχαν ενημερωθεί για να Αν το ήξεραν, είναι ηλίθιοι. δεν του ενημερώσαν σωστά. Ναι, αν το Δεν επικίνδυνη. είναι αδίστακτη και επικίνδυνη είναι λίγο. Ή είναι η αδίστακτη και επικίνδυνη Γιατί μας το λανσάρουν ω άθλο Ότι πήγανε στην 20η Ιουλίου Διαπραγματεύτηκαν και τελικά έφεραν αυτό που έφεραν Ενώ θέλαν να φέρουν κάτι άλλο Εγώ που ξέρα από πριν ότι θα φέρουν αυτό Όταν αυτό. λέω εγώ Όχι. Πολλοίς κόσμος Ναι αλλά μπορεί να το κακοτυχία Αλλιώ να τα χάνει η Το Γενάρη πέρσι ότι εκεί θα πονταρέσει. Πόνταρε και εσύ τη χρεοκοπία τη χώρα. Είχαμε μοντάρει το τρίτο έλα, τζίπρα έλα, να λέει έλα. θα φέρω τρίτο μνημόνιο. Από το Γενάρη εκβιασμός το κάνω. Τι εκβιασμό ήταν. Τι εκβιασμό ήταν. Πού πα, όταν πα εκεί δεν μπορούσα. Μήπω πα σε δύο λογά. Όχι. Έχει <laughs> τα λεφτά σου έξω. Όποιο λέει τέτοια ήταν λεφτά του έξω. Έχει παίξει κατά τη χρεοκοπία τη χώρα με το γεωργάκι του πα πα του. Κάτι δεν κάνα, ε, ο καμένο τα καμένο. Και όταν ερχόντα στην κυβέρνηση θα τα αποκάλυπτο. Ο καμένο. Αλλά τώρα έχει ξεχαστεί κανεί. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Τον είχε τρέξει ο Αντρίκο. Κάτσε να κλείσουμε το θέμα Σγουρίδη. Γιατί... Ο Αντρίκο είναι. Δεν θυμάμαι όλοι. Ε, οι Όχι, ο Γιώργο, ξέρετε. Εν τω είναι οι ίδιοι Να κλείσουμε με το Σγουρίδη γιατί είπε και για τη 13η σύνταξη. Dante, το παράλληλο πρόγραμμα, chi? όπως ξέρετε κύριε Μηταράκη, ήδη για Παρασκευή ή Σάββατο, questi, αυτά τα μέτρα τα οποία... Το παράλληλο πρόγραμμα θα φέρει τη 13η σύνταξη, θα αυξήσει συντάξει, θα δημιουργήσει τέσσερα εργασία. Τι θα κάνει στο μέσο Έλληνε αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα για το μέσο Έλληνα. Η 13η σύνταξη δεν υπόθηκε τις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν υπόθηκε. Δεν υπόθηκε στι εκλογέ 20η Σεπτεμβρίου. Από του απ το Ανέλ. Είχε, όχι, από του ΣΥΡΙΖΕ. Είχε ξεϊπωθεί όμω. Δηλαδή πήγαμε στι εκλογέ Σεπτεμβρίου λέγοντα, θυμάστε την λένε Σιριζέ, όσα σα είχαμε πει για τη Θεσσαλονίκη δεν ισχύει τίποτα. Απολύτω τίποτα. Και θα μειωθούν συντάξει. Είχε πει αυτό. Δεν έτυχε να το ακούσω εγώ. Δεν έτυχε εσύ. Αλλιώ mm. το έχουν πει αυτή mm. παντού. Ε, κάθε μέρα του ακούμε 24 ώρε, 24 ώρε. Είχαν πει θα μειώσουν συντάξει. Θα βάλω αυξήσω φορολογία και εισφορέ στα ασφαλιστικά. Δεν μου έφερα μνημόνιο, <Ή το>, δεν μου Αυτά πρέπει να τα πω. Ο Σταθάκη το πρωί επιβεβαίωσε δημοσίευμα των νέων σήμερα: Αυξάνεται η έκτακτη σφορά από 8% στο 10%. Και αφού το είπε γρήγορα, λέει μετά: Ε, όμω δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Πάντα. <Ρι> το είπε <Καινθοντα> και ξεκαθάρισμα: Ότι <Καινθοντα> θα γίνει από εδώ και πέρα. Ναι, και δεν θα έχει για ένα μήνα πριν. Ναι, και. Ναι. Πάλι με φόρου. Πάλι φόρου. Πάλι φόρου. Έχουμε... Πάλι δικά μας δεν είναι. Είναι δυνατόν. Εδώ που έχει έρθει με φόρου πάλι να προσπαθεί να ανέβει όλη αυτή η ιστορία. Και ενώ είχαν πει ότι δεν φόρου. Φόρους, υπάρχει λίγο Υπάρχει υπάρδο. Υπάρχει, αντέχουμε ακόμα. Ποιο αντέχει Δώσε. Έχουμε να δώσουμε. Να δώσουμε. Να δώσουμε Αν δεν βάλουμε όλη πλάτη ή πιο κάτω λίγο, ότι έχει το θέμα και μπορεί να δώσει θα δώσει. Αυτή ήρθαν για να μην κάνουν τέτοια. Να θυμίσω Και το Σεπτέμβρη και με αυτά που μα λέγοντα το Σεπτέμβριο. Έτσι λέγανε Εντάξει. Να πάμε στι πρώτε διευθμίσεις Εδώ είναι Α, η ελληνοφρένεια Ειδική όπως κάθε πέμπτη Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα που να τα βλέπουμε εμείς Είτε μέσω κινητού Real γράφετε κενό Ό,τι θέλετε στο 54% Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η οποία είναι studiopapak.fm.gr Και στο twitter σας βλέπουμε Και στο facebook σας βλέπουμε Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο Και τώρα πατάει το κουμπί για διευθμίσεις Οι το το νέοι μενεργάτε τη Θεσσαλονίκη και τα συνθήματά του όπω τα φώναζαν χθε. Υπάρχει... δεν έχουν πουλήσει τον πύργο του Λευκό. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Στέργιο ο Πιτσιόρλα. Βλέπω τίπο... ότι Δεν τον ξέρει, σε μικρό. Ο Στέργιο ο Πιτσιόρλα είναι στο Ταϊπέδο, ο πρόεδρο εκεί, διευθυντή. Πώ λέγεται ακριβώ. Είναι αυτό που πούλησε το λιμάνι. Ενώ ο Δρύτσα σελίδα θα πουληθεί το 67%. Έχουμε βάλει εδώ δηλώσει, κομμωδία. Εγώ θυμάμαι το. είναι τώρα με κοστούμι, γυρίζει ο κύριο Πιτσιόρλα. Ανάμεσα ότι θυμάστε την παρέτηση Δρύτσα. Θα δεύθυκα. σου πω, όχι, δεν υπάρχει πια παρέτηση Δρύτσα. Ποιο έχασε το φιλότημα, το βρίο Δρύτσα. Oh. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι το στέργιο του Πιτσιόρλα που τώρα είναι στο Ταϊπέργκη και ξεπουλάει δημόσια περιουσία, σκοτώνει ασημικά και οτιδήποτε. Να είναι από αυτού του Ιριζέου του 4% με ζιβάγκα. Με μουσια, Α, πάλι με κατσαρό, μπράβο. Αυτό το, το πολύ παλιό όμω το κατσαρό. Και να βγαίνει, ήταν από του κλασσικού εκπροσώπου τη πολιτική γραμματεία του παλιού συνασπισμού. Κύρκο. Τη ΕΑΡ, μπράβο. Όχι, ποιο και ο Κύρκος ήταν δεξιό μπροστά του. Πιο πέρα ήταν. Α. Και θυμάμαι να βγαίνει στα παράθυρα τότε και βλέπω τώρα πρόεδρο του Ταϊτ Και να τα ξεπουλήματα και να οι. Η... Εξεπουλήματα τώρα. Εξεπουλήμα, ανάπηξ, το λέω εγώ. Έτσι, το λέω όπω το έλεγε ο ίδιο. Εγώ λέω, κρατάω του ΣΥΡΙΖΑ την παλιά του συνασπισμού, την παλιά τέτοια. Ξεπουλήματα τα λέγαμε, το ξέρουν όλοι μέσα του ότι είναι ξεπουλήματα. Αν του ρωτήσει, θα σου βρουν μια απάντηση, δικαιολόγηση ότι και καλά το κάνουμε για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτό που μένουμε στην Ευρώπη και δεν θα μείνει τίποτα τελικά από Ελλάδα στην Ευρώπη είναι. που δεν θα υπάρχει και Ευρώπη για να μείνουμε. Α. Είναι πολύ συγκλονιστικό και πάρα πολύ όμορφο. Καλό ή κακό αυτό δεν ξέρω. Αλλά Βγαίνει λοιπόν ο γραμματέα τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδη. Καμία σχέση με το ιστορικό όνομα τη Αριστερά, του Κομμουνιστικού Κόμματο δηλαδή, γιατί σαν σήμερα έχει μια επέτειο. Προσφάτω. Ε, τι, τι σαν σήμερα το ακριβώς αντίθετο ah. Τον διαγράψανε από την Κεντρική Επιτροπή Θα σας τα πω μετά τα σαν σήμερα Βγαίνει λοιπόν ο Ζαχαριάδης που βγαίνει στα παράθυρα Είναι τους Σιριζαίους Ο Σιριζαίος Ζαχαριάδης Ένας συμπαθής τύπος εκεί με τα γυαλάκια και τα λοιπά Και λέει το εξής βάζει. Όλοι όμως το κατανοούν το Ότι μια Ελλάδα σταθερή, μια Ελλάδα η οποία αφήνει πίσω τη την ύφεση και μπαίνει σε ανάπτυξη. Πού φαίνεται ότι αφήνουμε πίσω μα την ύφεση και περνάμε στην ανάπτυξη. Όλοι οι μακροοικονομικοί δείχτε δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί. Υπάρχουν θετικέ ειδήσει που δεν σα τι λέει ο Ζαχαριάδης που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Σα τη λέει για παράδειγμα η Standard Poor's. Σα το λένε οι εκθέσεις Πού αυτό στην οικονομία γιατί κάτι τέτοιο οικονομικά... είναι ο κύριο. Στα... Κύριος... Στα... Uh... στα μακροοικονομικά φαίνεται. Έτσι λοιπόν, ο αριστερό επίση, αυτή η λέξη πόσο έχει βασανιστεί με αυτού του τύπου, μα είπε μόλι, σα είπε μόλι ότι πάμε καλά και αν δεν το βλέπετε εσεί όπω το ζητάει ο Παπαγόη. Το βλέπει. Το Το, το, παρά, όχι, το βλέπεις Τι σημασία έχει αν δεν το βλέπετε εσεί. Κάτι τέτοια δεν λέγανε καλά, οι προηγούμενοι. Καν οι καν ναι, καν. ναι, αλλά κάτι τέτοια δεν λέγανε και οι προηγούμενοι. Και βγαίναν και οι Σιριζέ και όλοι οι άλλοι και του λέγαμε αυτά τα λένε τα χαρτιά, οι εταιρείε, οι οίκοι αξιολόγηση. Σημασία έχει και λίγο η ζωή. Και λέει όχι. Το λένε οι Εντάξει. Τι οι Νίκοι δεν κάνουν κουμάντο έτσι κι αλλιώ. Τι σημασία έχει αυτό που λέγεται άλλο. αυτό. Στην καθομιλουμένη λέγεται πάτος. Και χωρίς, ε, πάτο. Και χωρί πάτο αυτό ο πάτο. Δηλαδή κάθε μέρα αυτοί αυτοξευθυλίζονται με μοναδική ταχύτητα. Δεν του προλαβαίνουμε ούτε εμεί. Ωραία ρεθμίο και να έρθουν οι άλλοι. <laughs> δηλαδή αυτό που στηρίζει το Μητσοτάκι εμέσω τόσο καιρό. Αυτό δεν σου μιλάει κανεί, αλλά κρατιαίμαι κι εγώ. <laughs> και θα έρθουν οι άλλοι, θα φέρουν μνημόνιο. Και, και θα φέρει μνημόνιο. Ότι τι έφερε ο Κυριάκο. Ναι, αυτό λέω. Ότι τι έφερε τούτο. Αυτό έφερε μνημόνια να το σκίσουμε. Αν είχε humor. πρέπει να βγει τώρα να κάνει την δηλώση του τύπου. Άμα βγω, θα σκίσουμε σκίσουμε το μνημόνιο, με το μνημόνιο το ένα με ένα δράσεως. νόμο. Και... και μετά θα πει κι αυτό και εγώ, παιδιά, είχα τέτοια πρόθεση. Κυριακό, όμως... ναι, σοβαρό δεν έπαιρνε. Τι είναι ο Κυριακό. Μητσοτάκι. Πόσο σοβαρό μπορεί ναι, να είναι ο Μητσοτάκι. Έχουμε καλή να σοβαρού αυτή. Έχουμε καλή βίτρινα σοβαρού, μετά λίγο. Είναι η μοναδική περίπτωση που η σοβαρότητα δεν αποδεικνύει και κάτι ιδιαίτερο. Δεν, δεν είναι απαραίτητο προσόν για όλα τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1957, συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η Πλατιά Ολομέλεια τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ, κατά την οποία καθερεί τον Νίκο Ζαχαριάδη από μέλο τη Κεντρική Επιτροπή, ενώ διαγράφεται και από μέλο του ΚΚΟΕ. Από τη διαδικασία βγαίνει ενισχυμένο, όπω λέει εδώ το Wikipedia, ο Κώστας Κολυγιάννη, μετέπειτα γραμματέας. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτή η ιστορική στιγμή για το κομμουνιστικό κίνημα τη χώρα μα. Για mm. τους ακροατές που τους αρέσουν αυτά ανατρέξτε περισσότερα να βρείτε Να μείνουμε στην, αριστερά. Να μείνουμε Αδέφε, στην αριστερά. αριστερά Αδερφός Άδωνη Ξέρετε τι έχει πάθει η Ελλάδα Εγώ προσωπικά Έχω περάσει τη μισή μου ζωή Στο να προσπαθήσω να πείσω τους ανθρώπους Τους συνανθρώπους μου Για το πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι η αριστερά Δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει πιο κοντινού μου φίλους. Αυτό έχει το δράμα του. Δεν πήθει ο Λεωνίδα. Δεν πήθει ο Λεωνίδα. Δεν πάει καλά. Φαντάζω του κοντινούς του φίλους και τον ίδιο. Εδώ έχουμε δύο αστεία. Και συμβαίνει αυτό. Καταρχήν, όλοι αυτοί που μάχονται τον κομμουνισμό του ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όλοι αστείοι, γιατί το λένε με ένα ύφο. Και δεύτερον, θεωρούν το ΣΥΡΙΖΑ αριστερό και κομμουνιστικό κόμμα. Ας πούμε. Είναι δύο αστεία ένα. Και αυτό γίνεται εδώ κανένα έναν τρίχρονο Και κάποιοι αυτή τη μερίδα, του λέει ο Γεωργιάδη. που. Το λένε επί τούτου για να κάνουν ευρύτερη ζημιά στον κομμουνισμό και στην αριστερά. Δεν νομίζω να το λέει επί τούτου συγκεκριμένο που ακούσαμε. Επίτιδος ο, ο Άδρο λέει μπορεί, απλά είναι επηρεασμένο από τον άλλον. Του λέει τι λέει ναι, ο Άδρο, Πιάνο. Να πω κι εγώ την παπάντσα. Και είπε εδώ ότι είναι κάτι κακό η αριστερά, αλλά δεν έχει καταφέρει να πείσει κανέναν φίλο του. Που αν το ρωτήσει γιατί, δεν θα σου πει ακριβώ επιχείρημα. Δεν, δεν, είναι, δεν έχει καταλάβει αλλά Δεν, δεν είναι η εποχή των επιχειρημάτων όπω ακούσαμε. <δεν> είναι. ο άλλος ο αδερφός τα έχει με την βεπτζες μελία ακόμα ή όχι δεν θα βγάζω προσωπικά ο μεσαίος ο μεσαίος όχι δεν νομίζω εγώ γούτε α βөрνανο τρίτος ναι δεν είναι δεν ξέρω δεν τα παρακολουθώ <σομίως> δεν, ξέρω, <σομίως> δεν τα παρακλυθω ας <σομίως> <σομίως> προσωπικές αναφορές ναι προσωπικά τώρα τελευταία για την Ευγενία γιατί λέμε τι λέμε για την εβγενία γιατί είναι καλή μου συργός Το λέμε, μουσουλγό το λέμε. Αυτό, έχουμε... συ, συνθέτη, είναι εκεί ακριβώ. Ένα βινίλιο, όλοι το έχουμε σπίτι <laughs> μα. <laughs> <στις> Ευγενία. <laughs> <laughs> και πού το έξω αυτό το βινίλιο. Το φοράει, το <laughs> κορμάκι. κορμάκι βινήλιο, μου. Το φοράκα, νόμιζα δίσκο. Να γόβω, τι δίσκο καλέ. τι <laughs> έχει <και> δίσκο, <laughs> Δεν ξέρω. Εδώ σε έχω ικανού για πολλά. Να συνεχίσουμε με Λεωνίδα, γιατί αυτό που είπε για την αριστερά το τεκμηριώνει με επιχείρημα. Έχετε δει και είναι το επεισόδιο του Καραγκιόζη που μ, είναι ο, το Φίδι, ο Μέγα Αλέξερδο του Ο Φίδι και λέει ο Καραγκιόζη το παιδί του, έλα αμυρικόγκο, πού πα, λέει ο Μπαμπά, πάω στο φίλο μου το Νικολάκι. Όχι, του λέει δεν είναι ο Νικολάκης, Το Φίδι είναι. Όχι, λέει είναι ο φίλο μου ο Νικολάκη. Δεν το... έχει πάθει και η Ελλάδα σήμερα. Πηγαίνει φούλο αριστερά, φούλο αριστερά. Ρε του λε, είναι φίδι. Όχι, είναι ο φίλο μου ο Νικολάκη. Αφού είναι ο φίλο σου ο Νικολάκης, κάτσε και, και Το φίδι, το φίδι! Τι έπαθα ξαφνικά. Τίποτα. Το φίδι! Είναι. Δίνει, έπεσε η Δεν έτσι. ξέρω. Δίνει παραδείγματα, επιχειρήματα για να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει να προσέχει τι θα κάνει. Μα. Μα. Αυτό ναι. Κάνει ό,τι μπορεί και ο Λεωνίδα. Στη μάχη κατά τη αριστερά. Τη μεγαλύτερη ζημιά και τη μεγαλύτερη μάχη κατά τη αριστερά την κάνει η αριστερά. Δεν έχει ανάγκη. Δεν γιατί... Όλοι αυτοί κάθονται και λένε: Κοιτάξτε τι κάνουν, τι είπαν ότι θα κάνουν, πώ συμπεριφέρονται, ποιοι αυτοί. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Άντως φίδι την άλλη πλευρά δεν λέμε. Δηλαδή τα μπερδεύει και αυτούς λέμε. Δεν έχει σημασία. Αυγό του φίδιου Ο και καθέ... αυτά δηλαδή σε αυτά που είναι πιο φύλλα προσκυμμένος. Η ουονίδας. άλλη πλευρά είναι η καλή. Ναι, ναι, ε, καλή ε, Οπότε μου στείλαν εδώ ένα μήνυμα. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά Άμα, μπορώ λίγο-λίγο να... κάτι μικρό. Για τα όσα γίνονται στην Πάτρα. Πάτρα, δήμαρχος. Πελετίδ Ξέι σημαίνει αυτό. Ε, πήρατε το... ένα Δήμο, το κάνατε θέμα τώρα σιγά-σιγά. Τι έχει κάνει εκεί. <χει> αυτό δεν έχει μνημόνιο, δεν εφαρμόζει μνημόνιο. <χει> ναι, ναι, δεν ναι. έχει φόρου. Δεν έχει δημοτικά τέλη. Υπάρχει ένα κείμενο που δεν ξέρω ποιητή. Δεν πεινάνε τα παιδάκια στα σχολεία. Λένε εδώ. Εκτέ ελέγχου είναι πλέον η κατάσταση στην πόλη τη Πάτρα με την κομμουνιστική δημοτική αρχή να οργιάζει σε βάρο φιλελεύθερων συναισθημάτων και αξιών τη εποχή. Η Αχαϊκή Πρωτεύουσα βρίσκεται πλέον υπό Σοβιετική κατοχή κτλ. Ο κομμουνιστή Πελετήδη συνεχίζει. Αφού εξασφάλισε η διατροφή για όλου του απόρου πολίτε τη Έσχος. Έσχος, Σε λάθος εποχή. Αφού έδωσε εντολή να γίνεται κατοίκον διανομή δωρεάν φαγητού σε όσου δεν μπορούν λόγω ηλικία ή αναπηρία να μετακινηθούν από τα σπίτια του. Καλά την πιάτσα. Έσχο. Αφού καθιέρωσε από καθημερινό κολατσιό. Για κάθε μαθητή των σχολείων τη πόλη, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, βρεαντέχουν άστα. αφού μείωσε τα δημοτικά τέλη για του δημότε τη Πάτρα και αύξησε τα τέλη για του μεγαλοειδιοκτήτε. Άκου πώ χτυπάει την μεγαλοειδιοκτησία. Αφού έδωσε σε απόρρου. Να το εκπαιδε... ΣΥΡΙΖΑ κι <laughs> αυτό, σε χτυπέτσουμε. Ναι, ακριβώ όμω. Αυτό μου τόση <ώρας> το διαβάζω, <laughs> μου το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού. Γιατί οι εφοπλιστέ στενάζουν κατά από τη φορολογική. Oh, oh. Με αυτή την έκτακτη φορά που βάζει ο Σταθάκη, πρώτοι εφοπλιστέ θα πληρώσουν. Ποιο θα στενάζει. Και μετά εμεί. Συνεχίζω το κείμενο για την πάτρα. Βεβαίως. Αφού έδωσε σε άπορου την εκμετάλλευση ελαιόδεντρων. Ξέρει, τα εκμεταλλεύω. ήταν κάτι ακαλλιέργητα εκεί. Κοιτάζω να τα εκμεταλλεύονται οι. Πακιστανέ. Όχι, οι φτωχοί τη πάτρα. Oh. Οι άποροι τη Πάτρας. Αφού, η, καθιέρωσε, η άποροι. αφού καθιέρωσε δωρεάν θερινό πρόγραμμα του Δήμου Δημιουργική Απασχόληση για παιδάκια 9 14 ετών. Επιχειρεί τώρα να αλλάξει και το παραλιακό μέτωπο τη Πάντρα με χωματουργικέ εργασίε κτλ. Όλο αυτό. Σοβιετία, γενικά. Αυτό το χιουμοριστικό υπάρχει στον Πογιόπουλο σήμερα. Έγραψε ο Πογιόπουλο χειμώνα. Όχι, oh, δεν το έγραψε. Mm -hmm. Όχι, μόνο ο Πογιόπουλο, τι να γράψει. Ο, ο Πογιόπουλο το δημοσιεύει σήμερα. Ah. Μου, λέει, μου λέει: Ο Πογιόπουλο το δημοσιεύει. Άθλιο. Με λέει άθλιο. Το βρήκα από αλλού, αγαπητέ συνάδελφε, αλλά αφού το δημοσιεύει και εσύ, να το πούμε το δημοσιεύει. Άθλιο, ah, σε λέει ο Πογιόπουλο. με είπε άθλιο. Ah, Τιμή. Yeah. <laughs> yeah, Είναι ετοιμητικό το χιμουριστικό που έχει βάλει. Το κυκλοφορούν στην πάτρα. Δεν θέλω να το κυκλοφορούν στην πάτρα αυτό. Οπότε. Γενικώ τα όσα γίνονται εκεί έχουν ένα ενδιαφέρον και σκεφτόμουν προχτέ αν. Κα, ε, εν τω μεταξύ όλα αυτά που γίνονται εκεί δεν, δεν έχουν θέση στα μέσα ενημέρωση, στα αθηναϊκά. Ένα Δήμο κάνει κάτι ιδιαίτερο. Έδωσε συσίτιο κολατσό σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Καλά, νομίζω. Πρωινό. Το πρωινό. Ο Δήμο το κάνει γι' αυτόν τον λόγο. Όχι, εννοείται. Εννοεί, το ακριβώ αντίθετο. Λέω τώρα στα μέσα ενημέρωσης στα αθηναϊκά δεν έχει λίγο χώρο όλο αυτό το ιδιαίτερο που γίνεται στην Πάτρα. Και δεν έχει απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Εγώ δεν έχω. Α, Ο Μπουτάρης φοράει την κάλτσα. Μπουτάρις. Ο μπουτάρη φορούσε μια κάλτσα μια φορά. Κάλτσα. Θυμάσαι, Ως. όπως Ως. Ε, μια παράξενη κάλτσα, Χιλυθεί μια χρωματιστή. Πέρα από αυτό... Είχε το παπούτσι, ανέβηκε λίγο το παντελόνι και είχε μια αριγέ κάλτσα. Ρε, δεν θυμάμαι. Και έγινε θέμα παντού. Ε, δεν είναι θέμα αυτό. Πώ δεν είναι Δεν θέμα. είναι είδηση. Που είναι δήμαρχο και ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρη, αν Σιγά τι έκανε ο πελετή, ταυτονόητα έκανε. Αν, αν φτερνιστεί ο Μπουτάρη. Όχι, ταυτονόητα έκανε. Ταυτονόητα Απλά έκανε, δεν τα γίνονται, αλλού. Σε Στι εκπομπέ. Αυτά που είναι και πολύ σημαντικά, τουλάχιστον εντάξει, οι φαντάζομαι τα ξέρουν, μακάρι να τα ακολουθήσουν και άλλοι δήμαρχοι. Αν μπορούν, αν υπάρχουν στο ιδεολογικό πλαίσιο του και αν έχουν τα κότση για να κάνουν όλα αυτά, γιατί απαιτούν και άλλα Κοίτα, πράγματα. Κοιτάξτε, έχει πολλού ιδεολογικού δημάρχου. Φαντάζομαι υπάρχει στο ιδεολογικό πλαίσιο του. Εφαρμόζεται μνημόνιο. Επίση, ο Πελετήδη δεν έδωσε τα λεφτά του Δήμου σε αυτά που ζήταγαν πέρσι και διώκεται γι' αυτό. Ξέρετε τότε πέρυσι που τα μαζεύανε πριν χρεοκοπήσουμε για τα <χ> καλά <χ> ναι, ναι, ναι. που τα μαζεύανε ο Βούτσης τότε που ήταν υπουργός εσωτερικών μαζεύανε τα λεφτά από παντού ξύνα τον πάτο Του βαρελιού, ο πελετήτη και άλλοι δήμαρχοι δεν τα δώσαν. Υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι. Αλλά διώκονται όμω αυτή οι δήμαρχοι. Πέρα από όλα αυτά που έχουν κάνει, διώκονται και γι' <συσοφίλοι> αυτό. Καλά, κάνουν κράτος, Έχουμε νόμους, Έχουμε, καταλαβαίνει να, να, να, να εφαρμοστεί. να τρώνε αυτοί. τα παιδάκια. Να δίνει τα λεφτά ε, να σωθεί το κράτο, να τρώνε τα μούλικα. Όχι, να σωθεί το κράτο. Να πάνε στι γερμανικέ Εδώ, Ελληνοφρένια, τι σου είπε ένα φίλο για την κάλτσα του Μπουτάρι, Ότι. Την, την έπλεξε. Την έπλεξε ο Καμίνη, που Τον. είναι περίσσιμα από το πλέξιμο των δέντρων. Ναι, αυτά. Υπάρχουν, ναι, που είναι από το πλέξιμο των Δέντερ. Υπάρχουν δήμαρχοι τέτοιοι, υπάρχουν και δήμαρχοι άλλοι. Και λέει ένα άλλο φίλο εδώ, με τίτλο Κάλτσα μια φίλη σε Έλληνα mail, Οι Επίση, ξέχασα να πω ότι κατήργησε και τα παρκόμετρα ο Πελετίδη. Αν είναι δυνατόν, εδώ όλοι οι δήμαρχοι βάζουν παρκόμετρα παντού. Έχει για να καταλύσει παρακάρουν. τα πάντα τώρα. Πάει να κάνει μια Σοβιετία στην Πάτρα. Το δρόμο δεν είναι να το φτιάξουν όμω. Δεν είναι δικό του. Δεν με νοιάζει. Γιατί δεν μπορεί yeah. να πάω στην Πάτρα με μια λωρίδα σκοτόστρα. Τι θε να κάνει ο Πελετίδη. Την Τζακώνα τη φτιάξαν οι άλλοι δήμαρχοι. Ναι, δήμαρχες. Δήμαρχες. Γιατί και στην Τζακώνα το ίδιο έγινε. Μπόμπολα. Μπόμπολα όλα αυτά. Ή θυγατρικέ και τα υπόλοιπα. Είναι τα τελευταία έργα που κάνουμε στην Ελλάδα, να ξέρει. Λοιπόν. Έτσι λέγαμε και παλιότερα Τυραλία oh. Χριστή δεν έχει μήνυμα Έχω ένα μήνυματάκι εδώ το με μηνύμα. λέει κάποιο κοτάρα βρε αποστο, Ρε αποστολή κοτάρα Δεν έχει άδικο δεν ξέρω τι θα πει δεν έχει άδικο <laughs> Όχι αλλά αν λέμε με ένα κοτάρα τον τζίπρα το λέμε Για σένα μιλάμε αυτό που κάνει Πας να πετάς την μπάλα Βέβαια για να αλλού. το μειώσω Λοιπόν με τον Ιφλή να τα βάλεις Καταρχήν όντως είναι σαν κλεβού εκκλησία Xo Xo Τόσο καλό δε παιδί ο Μάνο. Πολύ καλό παιδί, αλλά ναι και εγώ αδίστακτο. Πότε τα βάλαμε τον ήλιο. Πάει καιρό, δεν θυμάμαι. Πε κάτι λέει για την εφημερίδα του Κουρί που παρουσιάζει τον Τζίπρα σαν το μεγαλύτερο κυβερνήτη όλων των εποχών. Τι να πω. Ω, oh, αυτό είναι ωραίο πράγμα. <συγνώμη> Μπράβο <συγνώμη> στον Κουρί. <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> που, βέβαια είναι ο μεγαλύτερο κυβερνήτη όλων των εποχών, ο Τζίπρα. Εννοείται. Ποιο διαφωνεί αυτό. Ποιο Έχει να πει κάποιο το αντίθετο. Δηλαδή βλέπει σε πρωτοσέλιδο εφημερίδα, δεν ξέρω αν έχει γραφτεί αυτό, ότι είναι ο μεγαλύτερο ηγέτη. Και διαφωνεί. Δεν θε να υπάρχει σε πρωτοσέλιδο. Ε <ΣΟ> τα εκτιμώ αφάνταστα. Και από νομίζω... κάτω θα μπορούσε να λέξω εγώ, όπως είχε προβλέψει ο Γέροντας Παΐσιος. Όχι, όχι, χωρίς το Γέροντα. Ah, δεν... <σκλήσε> άλλωστε, ηλεύθερη ώρα τα λέξε. Πάμε στους Πεμ... μνημονιακούς πρωθυπουργούς των τελευταίων πέντε ετών. Ποιος είναι ο καλύτερος. Από μνημονιακο... ε, ο Τσίπρα. Άρα, Άρα, ο Άρα ο ο ο όλων των ο εποχών. Ο και ο Γιώργο λίγο εκεί στην αρχή, κάπω. Σαμάρα δεν το λογαριάζω. Με του σοσιαλιστέ έχουν μια συμπάθεια παραπάνω. Ναι, ο Γιώργο. Δηλαδή το του συνεργάτε Χρυσάβου. Πόσο Θυμάσαι που δεν θα έφερνε το Δούνου του γιατί καταστρέφει τι χώρε και το έφερε μετά που έλεγε ο Γιώργο. Ε, λοιπόν, ο Τσίπρα νομίζω είναι ανώτερο. Κάθε δηλαδή χρόνο περνάει βγάζουμε τον καλύτερο ω μνημονιακό πρωθυπουργό. Με αυτό το σκεπτικό φαντάζομαι εγώ συμφωνώ με αυτά τα. Το Καστελόρι δεν ανήκει ακόμα. Ξέρω. Δεν είχε κάνει την κορυφαία δήλωση ότι πήγε εκεί για να το αναδείξει τουριστικά. Και ναι. Το ανάδειξε αγάπη στο Καρτελόρι 43% είχε πάρει ο Γιώργο, το ξεχνά. 43%. 10 μονάδε διαφορά από τον Καναμαλή. Α, τι 10 μονάδε. 43%. 10%. Α, όσο, από τον Ελληνικό, αυτοί που ακούνε τώρα όλοι και ο Κοπανάντο και, και δεν ξαναψήφισαν Γιώργο, που ψήφισαν όμω Τσίπρα με ελπίδε, είχαν εδώ 43%. Λοιπόν, Εύγεμμας. τι κάνουμε, τι, τι άλλο. Μια χαρά, Μια χαρά είναι τα πρωτοσέλιδα. Ραλία Χριστίδου, Τι θυμόμαστε. Την ελεύθερη συντρόφισα. ναι. Ναι, ναι, τα περίμενε από το ΣΥΡΙΖΑ, εσύ. Χρειάζεται χρόνος για να γίνονται κάποια, κάποια πράγματα. Τώρα το περιβάλλον εδώ τη εκπομπή δεν είναι και ό,τι πιο. Ε, καλό για να σου το αναλύσω. Όλη, Χρειαζόμαστε θα... χρόνο θα... τώρα. Ναι, πολύ και σύντομα ο... να μου πει: Αν είναι... αυτό που περίμενε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει την εξουσία ε, είναι ασυστεύω. αυτό που παίρνει αυτή τη στιγμή σαν πολίτη αυτή τη χώρα. Αυτό περίμενε. περιμένω κι άλλα. Δεν που... έχει απογοητευτεί δηλαδή καθόλου από το κόμμα αυτό, Όχι. Δεν έχω καμία απογοήτευση. Ναι, αλλά άλλα λέγανε πριν να ανέβουν στην εξουσία και άλλα κάνανε μετά. Ε, υπήρχε πρόθεση για να γίνουν αυτά. Δεν σου πει ψέματα. Υπήρχε μια πρόθεση να γίνουν κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα. Όταν να βρίσκεσαι σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση και σε μια κρίσιμη καμπή και έχει δύο δρόμους να διαλέξει, θα διαλέξει τον καλύτερο δυνατό δρόμο για το λαό σου. Δεν θα διαλέξει την καταστροφή και στην είπε την καταστροφή. Και νόμιζε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Εγώ κοιτάω την πρόθεση. Τι έχουν πάθει όλοι. Μά. Η καλομήρα τι ψηφίζει. Δεν ξέρω αν στην Εμερική. Δεν δε θα μάθουμε όλοι αυτοί οι, οι, οι, οι, οι τηλεετέρχοι του fame story. Δεν Ομπάμα, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Νίνο. Ο γιατί δεν τοποθετεί ο Νίνο. Όλου αυτού δεν ήταν καταλαβαίνω κυποψήφια. γιατί ακούμε τη ραλία μόνο. Ήταν υποψήφια, ήταν υποψήφια, αλλά δεν κρατάμε ίσε αποστάσει. Όχι, η ίδια επιχειρηματική. Η, η τζίνα. <συσχυσχυσσια> <συσχυσια> <συσχυσια> γιατί δεν ακούμε την τζίνα τη <συσχυσια> Τι <Γιατί συσχυσια> <γιατί> παιδικά <συσχυσια> χρόνια είχες Τα βλέπεις όλα αυτά. Δεν να βλέψει την λέω σε Ναι, φαινόταν. και πήρε και καλέ Και Ήταν Ο Ο Ο Ο Νομίζω έχουν Φωτεινή <laughs> Λοιπόν, φράσεις. να βάλει μια τέλεια. <φου> το θέμα δεν είναι εδώ τα αφέμιση Ο μικρούτσικο που χάνηκε <laughs> Τελικά δεν μας είπε ο μικρούτσικο. <laughs> τι έγινε με τον Μικρούτσικο Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ Μάθαμε αν ήταν Πασόκος ο Μικρούτσικος ποτέ Η επιχειρηματολογία Αυτό που έχετε εσείς τη σάτυρας λοιπόν mm. Να μην μπορείτε με πολιτικά κριτήρια να αντιμετωπίσετε τι καταστάσεις Τυραλία Χριστίδου Και πάντα με πόσο έχουμε. Άδεινα. Και σα λένε και τους δύο. <σίλαι> Λάκη μου. Ναι, ναι, ναι. Και Άκη <σίλαι> να πει. Και ο Τσοχατσόπουλο είναι που Όλοι μεγάλοι άνθρωποι. Ρωτάνε εδώ φίλε ο να πούμε για το Λαζόπουλο. Λέγονται Απόστολοι. Ποιοι όλοι. Μεγάλοι άντρε. Ο Χατζόπουλος; <σίλαι> Ναι, ο Γκλέψο. Ο Και ο Και εσύ. Όλοι εσεί. Όλοι σε και σε Και ο Ό,τι καλύτερο σε απόστολο μου είπε τώρα. Να σου πω. Ε, ρωτάνε εδώ να πούμε και για τον Λάκη, Το Λαζόπουλο, όλα αυτά με τον ε, Σόιμπλε. Έχετε και εσύ την έχει αυτή τη μανία Το θες? συζητάμε εδώ. Πολιτικά να αντιμετωπίζουμε τα θέματα. Όχι με προσωπικά. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και κίνητρα σε παγιδεύουν. Πολιτική κριτική. Αν ο Σόιμπλε ήταν όρθιο, δεν θα έκανε αυτά. Δηλαδή, λόγω αναπηρία τα κάνει όλα αυτά. Είναι, ε, παλαβό είναι αυτό. Άρα και ο πάγκο ήταν αδύνατο, δεν θα έκανε αυτά. Δηλαδή, δεν παίζει ρόλο. Εξαιρείτο ο άνθρωπο δεν, δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα εξαιρείται, του. Ξέρει το πάγκαλο. Δηλαδή δεν παίζει ένα ρόλο σε αυτό. Ε, παιδί μου, το αν πει το άλλο του έτυχε. Α, ναι, ο Χίτλερ ήταν αδύνατο. Μια χαρά ήταν. Και αρτημελή και κερδική. Και, διακεί, και, θέμα. και ναι, Θέλω να πω ότι μπλέκουμε έτσι. Με πολιτικά χαρακτηριστικά. Η Μέρκελ που είναι ωραία και φθηνή mm, δεν κάνει μα. τα χειρότερα. Και δεν λέγεται και Αποστόλη. Δεν λέγεται και Αποστόλη. Θέλω. Μην είπα ότι είναι τέτοιο. Τού πάνω πολιτικές απόψεις, κρίνουμε με πολιτικές απόψεις, τα άλλα είναι παγίδα, παγιδεύες τα πρέπει, ήταν εντάξει, αστοχία ήταν κάτι γνώμη δεν ήθελε να πει όλους τους τα άτομα ειδικών αναγκών ε, δεν εννοούσα, αυτό έτσι είπε. όπως το είπε ε, φάνηκε Ε, καλά, στο live ξεφεύγει Εντάξει, παιδί, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Το Θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίω, είδα και την απάντηση, τα χίλια συγγνώμη. Αλλά αυτό που μου κάνει επίση εντύπωση. Είπαμε, καταδικάστε εδώ. Δεν είναι τέτοιε φράσει και ο ίδιο το καταδικάζει. είναι και. Καταδικά και εμείς, καταδικά δικαιά θα... δικαιά. Εντάξει, ναι. Είναι, καταδικάστε εδώ, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το βλέπουν. Ατυχέστα. Αυτό, ατυχέ, απρεπέ. Το θέμα είναι ότι βρήκαν αφορμή ένα ωραίο σύστημα. Ταυτόχρονα θέλει βεβαίω το τζίπρα να πολεμήσει. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο και επιτίθεται με πολύ συντονισμένα πειρά. Το, τα social εννοεί αμέσω. Όχι, όχι τα social μόνο, Φιώς. είναι και πολιτικοί. Μπήκανε μέσα αμέσω. Που άλλε φορέ δεν το κάνανε, τώρα το κάνανε με τη μία έτσι. Δηλαδή, μου ο Μουρούτη ήταν μεταπαναντόλ, τρελάθηκε. <χ> <χ> <χ> τρελάθηκε. <χ> δεν προλάβαινε να, να, να κλείνει του λογαριασμού, να, να μπαίνει στον άλλο, να απαντάει όλα. 7 παράλληλου λογαριασμού. Μόνο Α... ένα άνθρωπο, να αυτό... σκέψει υπόλοιπο. Θα σου πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Δεν με ενοχλούν εμένα οι επιθέσει των συστημάτων, είναι και αυτά με στο πρόγραμμα. Αλλά αυτό το σύστημα κατέβασε την παράσταση από το εθνικό. Δηλαδή, αυτοί είναι οι νεοφιλελέδες και υποτίθεται άνθρωποι της ελευθερίας. Δεν μπαίνει αυτό που ο Λαζόπουλος, με την παράσταση του εθνικού στην ίδια μοίρα, αλλά μεταμορφούμενο και ανασχηματισμένο και ανάλογα την περίπτωση προσπαθεί να καθορίσει μια ατζέντα. Ενώ δεν είναι και στα πράγματα, τα κυβερνητικά. Φαντάσου ότι γινόταν. Και λανσάροντο ως, ως, λανσάρον ως φιλελεύθεροι. Δεν υπήρχε τηλέφωνο καναλάρχη. Και οι ιδιοκτήτη μέσου να μην έχει Twitter μα. Εμά δεν μα έκραζε από το Twitter ο Μουρούτη. Θυμάμαι, αν θεληνική εκπομπή μα έλεγε και γραφείο. Ούτε, γραφείο να δει και νοημοσύνη. Γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μα έλεγε εμά ο Μουρούτη και έλεγε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για να καταλάβει όλοι αυτοί τι ακριβώ. πώ σκέφτονται. Τιμητικό βέβαια. Τιμητικό, και και μα έλεγε πέρυσι, πριν ένα χρόνο, που είχαμε λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ τα. Προβλέπαμε για την ακρίβεια, λέγαμε. Ακρυφό ΣΥΡΙΖΑ. Είμασταν Κρυφόμε, τρυφά, είμαστε, απλά να αυτά. Είμαστε. Λίγο να συνειδητοποιήσει τον κόσμο. Αν γίνουν εκλογέ, παρακαλούμε πολύ, ψηφίζετε όλη ΣΥΡΙΖΑ. Πώ αλλιώ θα το πούμε. Του θέλουμε. Mm. Στα πράγματα δεν ε, ε, Το το λέμε καθαρά. Τι άλλο να πούμε. Μη βάλεις το ηχητικό. Σημειώνει ακούω. ένα μήνυμα Βάλε τώρα. Βάλε διαφημίσεις. Να να να ένα μήνυμα λέει κάποιος «Το τζιτζικός τα ξέχασες», λέει. Τώρα <σταξελόν> εννοούσε β όταν β β μιλούσε β β για το παίκτες του Fame Story, πού το ξέχασα. Είναι βήτα. Πάτα το κουπί, πάτα να γίνουμε αντάρι. Με το ταξίδι, μα είναι ο δρόμος σαν το φίδι, σταματάει, ξεκινά, φώτα με ζαλίζουν <συσίλου> κι ο άνεμος φυσά, <συσίλου> την ελπίδα μου έλα πάρτη, τα σημάδια μου στο χάρτη δεν με βγάζουν πουθενά, τα αστρά τρέμω σφίλου Ο άνεμος φυσά Όλα θα χωθούν Ο άνεμος φυσά Για την ακρίβεια δεν φυσά ο άνεμος Όχι Εκατυλίγω και φέρνει και σκόνη από την Αφρική Λίβας Η Χρυσή Αυγή πόσο και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση Κατά της σκόνης της Αφρικανικής Που είναι ξένη και έρχεται πάνω Πού μας και και Γι' αυτό φοράνουν αυτές τις αρματιές και τα τέτοια ναι. Και σκουκούλες τα κράνη τα μαύρα Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται και ο άνεμος Φυσά, πάνω στον Παπαϊωάνου. Έχει τραγουδίσει και τα μεροκάματα παλιότερα. Ένα επίσης τραγούδι που μα, το αγαπάμε και το βάζουμε εδώ. Και χρυσό όμω καραντονίου. Είναι ένα ωραίο δίδυμο, φτιάχνουν ωραία τραγούδι. Αυτό είναι βέβαια ένα γαλλικό τραγούδι. Διασκευήνα. Που έχουν γράψει όμω καταπληκτικού στίχου. Ο άνεμος Φυσά, όλα θα χαθούνε. Ο Εδώ πάνω στη γέφυρα σα αποχαιρετούμε, Μπορεί. όλα να είναι καλά. Α, Α, υπόλοιπα, αύριο αυτά. Γεια σα. Πρώτα, θα τα βρει νεκρά στην πόρτα Κι ό,τι πάλευες σκληρά Μέσα σου ξυπνάει Κι ο φυσά Στο κατάρτι μας δεμένη, Κι η στεριά πια ξεχασμένη Μες στον ύπνο μας γερνά Μα κάποιος τραγουδάει. Tha mas pai. O, anemus fisar. Ka po fa masz pali. O, anemus fisar.